Ποιος λέει το αντίθετο, δεν έχει την αλήθεια Όλοι στο ίδιο τον όπως ζούμε Προς τα απορροδάκια κιλά Μαύρισμα κουβαλά Πουφ, υποφέρει Τι γυρεύει στην Αθήνα καλοκαίρι Περπατάω, δηλαδή περπατάμε παράλληλα. Τώρα πεζοδρόμιο, απέναντι πεζοδρόμια, πεζοδρόμιο λίγο ακόμα στρίβει, δηλαδή στρίβει. Καταλήγει. Εγώ, εγώ, εγώ συνεχίζω. Συνεχίζω με softkings, πανάκια γενική χρήση. Γκούντα τριμμένο στη σακούλα. Συνεχίζω και συνεχίζω να μην αποφασίζω μία. Ας πούμε ναι, ναι, μία σταδιακή και απότομη, εντάξει, βελτίωση ικανότητας λήψης απόφασης. Oh, wow. Αχ, κατηφορας σκέφτομαι αν θα χαιρετήσω κυρίως σε υπόγειο μαγαζί στα δεξιά, από τους οποίους πήρα το καλύτερο στρώμα της Ευρώπης και ξυπνάω ο ουρανός τώρα, γιατί με το προηγούμενο σηκωνόμενο κάθε πρωί στα τέσσερα, ευτυχώς το πέταξε το παλιό, Γι' αυτό και για έναν άλλο λόγο που δεν μπορώ να πω τώρα, αλλά κάποιοι ίσω το ξέρουν και θα χαμογελάσουν αν έφτασαν όμω εδώ. Λοιπόν, δεν το χαιρετάω γιατί είναι απασχολημένοι. Πιο κάτω, πάλι στα δεξιά μου, οδύστρα σκέφτομαι ότι αύριο μεθαύριο θα τη πάω αυτή τη μαλακή των που έχει τριπίσει από κάτω και αναγκαστικά από εδώ και πέρα θα τη χαιρετάω, ή θα αλλάζω δρόμο για να μην, προσ... για να μην περνάω από μπροστά, ή θα κάνω ότι μιλάω στο τηλέφωνο πολύ σοβαρό ή γελώντα δυνατά. Τέλο πάντων. Φτάνω. Στην πιλωτή στο τζάμι δίπλα τα ανακλά μήνυμα που είχε γραφτεί στην απέναντι πολυκατοικία και λέει πουτσε Ανοίγω πόρτα τρίμετρος μπέμπης που βγαίνει με τρομάζει γελάει μου λέει γεια yeah. Κυρία νέα ανεξάρτητη Έλληνας δημοκρατίας που κοιτάζει ελληλογραφία μου λέει γεια σας Το ασανσέρ είναι χαλασμένο ανεβαίνω πέντε αλλά στην ουσία 95 ορόφους Λόγω τάσεις μετά τα 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Να γερνάμε στα λόγια, στην εντύπωση, στο inbox, στο δέρμα, στο msn, γάμα, το skype, στο δεν έχω κάτι πιο έξυπνο να πω, αλλά θα σου επιβληθώ. Με το χρόνο θα σου επιβληθώ. Ανεβαίνω, ανεβαίνω, έναν όρφο πριν φτάσω. Βλέπω τα μπελάκι που γράφει με μεγάλα γράμματα, μην καπνίζεται στο διάδρομο. Και από κάτω έχει γράψει κάποιος με μικρά, μικρά γράμματα, ναι, λες και μπαίνει εδώ μέσα αέρας από τα βουνά της Ιλανδίας και θα το μολύνουμε, αεράει πάρα τα μας. Χαμογελάω λίγο, αλλά φθάνω βαρύς, πιο βαρύς, στο επόμενο και τελευταίο μόροφο. Χαλά και ευτυχώς δεν μου λέει, welcome. Ξεκλειδώνω και χάνομαι στο Είναι Οκή. Είναι Θέλουμε να μας πείτε πώς είστε τώρα, τώρα...